Νομίζω ότι οι δεσμεύσεις γίνανε και από τις δύο πλευρές και είναι πάρα πολύ σημαντικό mm -hmm. γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Περιφερειάρχης όπως ξέρετε είναι πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, Νησιωτικών Περιφερειών στην Ευρώπη που σημαίνει ότι μπορεί να αποτελέσει ε, έναν πρεσβευτή στην την προσπάθεια που κάνουμε σαν Υπουργείο συνολικά οι νησιωτικές πολιτικές θα αποτελέσουν ειδική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι έγινε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, ε, σε ένα κλίμα συνεργασίας και ταυτόχρονα συζητήσαμε και τα προβλήματα που υπάρχουν στα δρόμια ε, τα οποία θέλουμε να υπάρξουν και στο Νότιο δικιο αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Ήδη mm -hmm. ε, οι, οι γνωμοδοτήσεις που έπρεπε να δοθούν από το Υπουργείο έχουν προχωρήσει και θα συνεργαστούμε σε ένα μεγάλο βαθμό και για, τις, για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να ξεκινήσει και αυτό το μεγάλο ε, project, το μεγάλο έργο.